Καλή χρονιά. Ναι, ναι, τόμαθα. Αγόρια μου, καλή χρονιά, έλωσ πω. Σου Καλά, μορή, μην μη νορκύρισε, και μικροκαλάθη. Ναι, μωρέ. σου γησαλέψει. Τώρα. Ναι, μάλλον σου γησαλέψει. Πού Που βλέπεις εσύ την ελευθερία, ρε, ποια ελευθερία έχουμε. Και το 1821 σκλάβοι είμαστε και τώρα σκλάβοι είμαστε. Δεν είδες ανασχηματισμό. Αχ, σκλάβα, και σκλάβα είναι. θα γίνω. Και σκλάβα. Δεν θα γίνω σκλάβα, είμαι ούτε σκλάβα, για λαμπούρη, είμαι σκλάβα. Ούτε για καλαμπορή. Άκου να σου πω, παίρνω από κερατσίνη. Κερατσίνη, τι το... κόκκινε περιοχέ. Φύγε μόνο από εδώ. Θα σκ... κολλήσουμε Ά... τίποτα. Άκου... Άκουσα με να σου πω. Ήρθε το αρχοντόπουλο, ο αρχηγό μα, και σε δύο μέρε το κερατσίνη κόκκινη γραμμή. Τυχαίο είναι. Να τάσα σε δύο μέρε. Κατάλαβα. Χάλια. Μη σου τύχει. Ναι, Αποστόλη. Παρακαλώ. Bon dia. Είμαι Έλληνας λαθρό από την Καταλονία. Αχα. Πήρα να πω συγχαρητήρια στο Υπουργείο Υγείας, mm. που συνδράμει στην παγκόσμια έρευνα σχετικά με τη μετάδοση του COVID. Στην Ελλάδα, διάβασα πραγματοποιούνται πειράματα του COVID από ζώα σε ανθρώπου. Αλλά όχι με και όπω είναι ήδη γνωστό, αλλά με α. Μεγάλη καινοτομία. Κάτι διάρκεια των είδα ότι είχαν πολύ σε αυτό το πείραμα. Η Μάλλον ναι, εκτός αν, εκτός αν όλοι πρών είναι από την ίδια λαβίδα, δεν είδα αντιμοιραζόντουσαν. Λαβίδα Λόκα που λέμε. Μία Λαβίδα! Μία Λαβίδα! Μία λαβίδα. λαβίδα! Μπράβο, έτσι το λέμε και εδώ στη γλώσσα μου. Είμαι σίγουρος. Καλή χρονιά, καλή χρονιά και στου δυο σα, μα λείψατε. Γι' αυτό το κάναμε, για να σα λείψουμε. Αγαπητέ μου. Για να τα βάζω και τα, τα, τα, τα ακούω όλα στο replay, βέβαια και τα ηχητικά που βάζετε. Μέχρι τώρα ήταν πολύ ωραία, έκανε ωραίο γέννημα τα Χριστούγεννα. Να σου πω, από όλα αυτά των το Χριστούγεννων, πολλά έγιναν. Πρώτα μα άφησαν παραπονεμένου. Νομίζω ότι η δήλωση του Γεωργιάδη, η δήλωση του Γεωργιάδη που λέει ότι από σεβασμό τη Ορθοδοξία σκοτώσαμε του ανθρώπου Θεσσαλονίκη. Δεν το είπε ειναι... έτσι ακριβώ, είναι η συριζέικη οπτική αυτή που λε. Είναι αυτή η Βέβαια αυτό είπε. Ότι δεν ακούσαμε λιμοξιολόγου, ανοί Άγιο Δημήτριο και όποιοι ψοφίσουνε ήταν το καντήλι του τελειωμένο. Τότε κάποιοι λοιμοξιολόγοι μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημήτρη. Εμεί από σεβασμό στην παράδοση, στην ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Το ωραίο όμω και το ζουμί ότι πρώτον αυτό ο τύπο για να αποδεικνύει πόσο αμοραλιστή είναι και πόσο εύκολα πυροβολεί για το μυτσοτάκι των οποιονδήποτε άμα μένα να νιώθει την καρέγα του να πρίζει. Αλλά το ακόμα σημαντικότερο, ότι σε αυτό το μπουρδέλο ένα τύπο παραδείχεται ότι αφήσανε στην άκρη του γιατρού και περισσότεροι άνθρωποι πεθάνανε και δεν κουνεί το φίλο. Αυτό ρε φίλο. Αυτό. Τι να ακούνηθεί παιδί μου, ε, από εκεί θα καταλάβει πώ κρατάνε το μυτσοτάκι. Και όλη αυτή Από εκεί και από τον ανασχηματισμό. Που όλο έγινε για να βγει από το λασπουριό ο Μα καλά, έχει ακόμα του υπουργό εξωτερικών. Τι να συζητήσουμε. Αυτό εντάξει, αυτό θα το διάλεγα κι <laughs> εγώ αν είχα <laughs> να διαλέξω. Αυτό είναι ο πύργο πάνω μα με δεσπόζει. Αυτό, αυτό. Απόστολε, Έλα. καλή χρονιά σου έχουμε. Ε, και αφού το έφυγε εσύ, θα είναι κιόλα. Α, για να το μα. Θα σου πω κάτι. Τι, πακού. Η αυτού μεγαλιότητα σε κατηρίνη τύχει να εμβολιαστεί. Πια, ποια, πια. Η Κατερίνη. Ποια Κατερίνη. Η αυτού μεγαλειώτησε. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι. Αυτό δεν είναι τώρα το ρινό. Την εσά... παγιάτικα νέα μου λε. Τι θα κάνουμε κατσαπ, εσά... Παιδί και μου, θα, θα κάνουμε κατσαπ, Το γιορτά. Άγκουρε άγκου και έβγαλαν έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Μα φαντάζε για πόση τρέρα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Ε. Ευτυχώ που έγινε αυτό, κουμουνί... ναι. Η κομμουνίστικα χέρει κόκκινο βραγεί, ε. Μάλιστα, Αυτή. δεν άλλαξε τίποτα με τον νέο χρόνο. Το καπίστριαν κοπήκε. Ε, ο «Εμβολιαστήκατε» όχι, δεν είμαστε ακόμα» Ε, δεν είμαι σε σειρά. Τι να σου πω τώρα, Τι να σου πει. Δεν δε γράφτηκα στην ΟΝΕ μέρα που έπρεπε, την εποχή. Ρε, εσύ, πώ πέσανε τη σαν τα κοράκια όλη η κυβερνητική και παρατρεχάμενη. Σαν τι θα πέφτανε, δηλαδή. Έλα μου ντε, σωστό. Δηλαδή, συγκεκριμένοι μόνο κοράκια, γεράκια, πρακτικά μόνο μπορεί να είναι. Πάντω, όταν φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια τόσα που έλεγε ο Κικύλια εμβολιασμού στο μήνα. Ναι, ναι, ναι, ε, τώρα αυτό το μήνα είναι τα δύο. Ναι, ναι, και έρθει η σειρά σα να εμβολιαστείτε. Μην ξεχάσει να χτυπήσει ξύλο. Τι θα κάνω, όπως παιδί μου. Όπω έκανε Είναι ο Τιόδρας, είναι επιστημονική μέθοδος. Μπορώ να το ξεματιάσω κιόλας το εμβόλιο, άμα από πριν. Α, μπράβο, ακόμα καλύτερα. Πιάνει, πιάνει, ναι βέβαια. Τουλάχιστον πήγατε να κάνετε στο Ντουμπάι. Δεν πήγαμε στο Ντουμπάι, μωρέ, δεν είχαμε. Πήγαμε με Νέα Υόρκη, πήγαμε με Νέα Υόρκη mm. εμείς, να κάνουμε mm. τα ψώνια μας. Aha. Ήθελα να πάρω μια ωραία περικεφαλαία με κέρατα. Ναι, σαν εκεί το αρκουγιάρη στο καπιτόλιο. Δεν κατάλαβα, εμεί θα παίρνετε τα φώτα μα. Όταν, όταν εμεί τα κάναμε αυτά στα μακεδονικά αυτή έτρεμε μελανίδια. Τέλο ήταν... πάντων. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή 18 μέρε διακοπέ κάνατε αυτό το ταξιδάκι στη νέα Υόρκη; Ε, τι πόσε. Νέα Υόρκη όρξει λίγο παραπάνω. Έχει λίγο παραπάνω. Αλλά πάνω άδειγμα... για να τα λέμε και σωστά, για να τα λέμε και σωστά να το έργο τη υπουργού πολιτισμού. Δεν είναι ότι είναι για τα σκουπίδια τελικά. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό Βεβαίως. Εκεί εξαντελεταιβαίνει. Βέβαια, οι μακεδονόμαχοι να μπουν στο Καπιτόλιο. Μήπω κάνατε και κάτι άλλο. Τι άλλο. Μήπω, α πούμε, κάνατε κάποιε κινήσει σχετικέ με την προετοιμασία τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω υπογράψει σιωπή. Αχ, ομερτά. Τέλεια. Να σου πω, μάντεψε σήμερα στο σχολείο μα τι παραλάβαμε. Μάσκε, κουβέρτε. Όχι. <στονίς> τι. Παγουρίνα. Παγουρίνα. Ενωμένα, Αντί να έχει μια κουβέρτα τη προκοπή. Και γιατί χαλάμε λεφτά αφού είχαν δώσει τι μάσκε. Για κουβέρτα ήταν. Α, Τα είχαμε πει προφητικά από τότε, δεν θέλω να τα λέω. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, τα παγουρίνα λοιπόν τις κεραμέως τα πήραμε εμείς σήμερα. Τέλειος ο σχεδιασμός είναι φανταστικός. Πολύ καλό. Ειδικά τώρα, ναι. άμα ανοίξει το παράθυρο, ούτε ψυγείο δεν χρειάζεται. Τα βγάζεις έξω, και παγόμενο νερό, παγάκι. Ακριβώς. ανοιχτά παράθυρα είχαμε. Έλα, Μοριτρέλα. Αχ, έλα. Καλή ραδιοφωνική και ευελπιστούμε και τηλεοπτική χρονιά. Να σε δούμε πάλι. Ωπα. Τι όπα. Τώρα η survivor, αγόρι μου, έχει τέτοια. Έχει μέσα ψευδεί. Είμαστε γι' αυτά, είμαστε. είμαστε... μπε εσύ μέσα να τη πάει στα σόπρα, καμεγάλε. Τι λε τώρα να πούμε. Απάντηση τώρα. Πα. Έλα, σου πω, φίλε. Τι είναι αυτά που λέει ο Άλεξης, να πούμε. Έχει τρελαθεί το αγόρι μου, θα πούμε. Λέω για πατέντε, κάτι ακούω εκεί πέρα. Κάτι για να, να πουλήσουνται πατέντε, λέει και κάτι τέτοια. Κατέθεσα και καταθέτω την πρόταση. Η χώρα να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.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 Σε μια τέλεια φούσκα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Την πατρίδα του Κολοτούπα βασικά μπορεί να πουλήσει. Mm. Έχει, έχει πολλέ, πολλέ για Η άκρη έχει ο Καλαμούκη, τρε. Πριν από 17 μέρε ήξερε ότι θα ανοίξουν λίγο τι 11 του μηνό. Τι άκρη έχει ο Κουφάλα. Εντάξει τώρα, εμεί γιατί ήρθαμε τώρα, νομίζει. Εντάξει τώρα. Γιατί δε. είχαμε την ενημέρωση 18... τώρα, σε παρακαλώ. Επίση για να στο δώσω πριν το πει, οι κομμουνιστέ με του δεξιού πάντα τώρα. Δε. Εντάξει, ελά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. ρε εσύ, δεν το φοβάμαι γιατί είναι σκατόφλωροι αυτοί και, και ρουφάνε τα αυγό του. Φαντάσου τώρα να βγουν αυτοί οι μακεδονοβλάχοι με τι περκεφαλέ και με τι προοβιέ στην πλάτη Εδώ στη Βουλή μέσα για το μισοτάκι φαντάζεσαι να μπουν μέσα. Όπως κάνας στο καπιτόλιο; το φαντάζεσαι. Για το λίγο σκηνή. Πάντως δεν πρόκειται ρουφάν τα αυγό τους